Επιτέλους σε βρήκαμε. Πού με ψάχνατε. Πού μέσα ψάχνουμε την Τρίτη από το μόνο στι Ρηζέου. Ε, ζητήσα. Εγώ. Ναι. Όχι αφού δεν μου απάντησε. Είμαστε όλοι Συριζέι. Σε σου ήρζι. Συριζά, Συριζά. Δεν μου λειτου άδεια. Στη ζαβή, μπορώ να το πιστεύει. Σε σου Η αριστερή Ζαβί. Ο άνθρωπο δεν έφυγε ακόμα από τη χώρα. Όχι, το άλλαξε, φύγει. Α, ο δεν αυτή που έχει τον Η Δεν θέλω Δεν θέλω Έχω πολλά πει. όνειρα για την Αλσάλεχ Ναι, τα είδαμε και στη τηλεοπτική Σιρίνα <laughs> Σιρίνα <laughs> της Νίκης εννοώ, <laughs> έχει είπε, ah. Ναι Καλησπέρα σας Γεια Να σας δώσω χειτηρία για τις μουσικές επενδύσεις οι οποίες είναι εκτοχότες. Ε aí, κανσε επενδύσεις δεν κάνεις. Ερθωσείς αρχίσαμε κι εμείς επενδύσεις, δεν είναι έτσι; Πολύ καλά κάνετε σχέδια και πάλι. Ολώς, και κακέφκομε, ότι κάνετε το καλύτερο. Τουλάχιστον δεν είσتما μόνοι. Έχουμε παρέα. Πάμε να τις μαφανλή ηγία, αν είμαστε λείκαμε σε πολύ. Ήμασταν πολύ καλά, εδώ κάναμε κι τώρα. Χα, καλό, ε. Γεια σας παιδιά. Γεια. Είδαμε τον toast party thinon.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 Καλησπέρα. Ο Παναγιώτης είμαι. Λοιπόν, βγάλει μια ανακοίνωση ότι 2 και 4 Φεβρουαρίου έχουμε τα δικαστήρια από τις απεργιακές κινητοποιήσεις επί εποχής Ραγκούση. <συλίδε> στους κατηγορούμενους είναι και ο Μαυρίκης ο Παναγιώτης. Λοιπόν, θέλουμε τη συμπαράσταση των συναδέλφων. 2 και 4 Φεβρουαρίου. Ναι. <συλίδε> <συλίδε> <συλίδε> Έλα μόλι. Έφερε. Τι ψήφισε. Ψήσα. Αλλαγή πώ θα έλεγε ο παρπασί. Κουκουέγα μου το αδελφή του το λέει. φίλε κουκουέ Κουκέ ψήφισε. Τι να κάνω λεβάζουμε. Αφού το εμπάν δεν κατέβηκε στι εκλογέ. Δεν κατέβει και το επάμε στι εκλογέ, μη με ταράζει. Γιατί το είχα άνωση ή θέλω να το ψηφίσω, ξεχάστηκα, βέβαια αλλά το χανάχο. Μα είναι Λα... Πιστεύεις σε ένα κόμμα, σε κάποιες Λείς, ιδέες. Λείς. Έχει, έχει ένα κοινό Λείς. Μιλάει ένας άνθρωπος σοφαρός θες να τον ακούσεις, αλλά να τον ακολουθήσεις και 10+ εκλογές προδοσία. Λε, ρε, παραάστο τίμα σου τώρα. Έχες απίρα για βασικά θέματα τώρα. Ποια είναι τα βασικά θέματα. Θετικό που αποσύφει τα κάγκελα. Θετικό, θετικό. Bravo. Ε αν φίγουνη κατά από το κέντρο της Αθήνας, θα είναι μια καλή κίνηση. Βέβαια σημασία δεν έχουν τα που βλέπουμε. Έχουν να τα που δεν βλέπουμε. Ναι, αυτά φίλε, βγάλω, Αλλά αυτά τα κάγκελα που Αν και για να ότι Έπω Γιάννη Σαρουφάκη. Θα Αυτά αφήσουμε. Όχι, δεν θα αφήσουν. Το είπα Υπουργός. αυτά τα κάγκελα πρέπει να βγάλουμε. Με τις καγέντ, με τα κινητά και με τα... τις ηλιστρασιών σε. Καλά, τώρα καγέντε το παίρνεις με ένα από το χίλια έλεγμα. είναι, ρο, είναι κάγκελο. Δεν Αυτή είναι κανεί, να βγάλουμε και τα κάγκελα του Twitter. Τι πώ θα, θα γίνεται, θα με πες τηλέφωνο για να εσύ. τώρα τον και τον που για το και τι το Συμπροθεχενή παραγωγή, ρε θα μου να. Δεν υπάρχει ούτε παραγωγή Ούτε κατανάλωση Από εκεί δεν πρέπει να ξεκινήσουμε φίλε Σωστό, σωστό ε, σου πένταξα για το κουλουριάρικο σε... Πολύ, αφιλάκια. πολύ, δηλαδή θα πάω το σκεφτώ τώρα Να σου... Πω, Τι θες; Πότε πρώτη φορά αριστερά, ε; Ναι, ναι. Πώς γίνεται εσύ; Νιώθω ότι μετά από χρόνια τελεσπάτον δίκαιωθήκαμε, δίκαιομάστη. Η αλλαγή. Επτέλους σύντροφη στα υπουργεία Δηλαδή είναι ότι ονειρεύεται ένας σύντροφος. Άρα τώρα μπορούμε να σκούμε κριτικές στους θυριزاءους που είναι πια κυβέρνηση όχι όπως μας έλεγαν πριν, δεν χτυπάτε τη Νέα δημοκρατία, Χτυπάτε μόνο μονομάρχη, κτλ Τώρα Μπορούμε. Είναι κανονικά ρε, παιδί μου, έτσι, Ναι, ναι. ναι καλά, στα είσαι και... τους Ε? σε μένα; ε, σε σένα ένα φίλε που του τόπες που το, το την είπες στον α γράφει Είμα. ότι απαντάει σε μένα έγραψε το όνομά της εκπομπής κατά τιό ή το έγραψε έτσι λίγο θρασίδιλα έτσι έ, όπως ξέρεις ε. αυτό το γνωστό τε μέψλο κριμένα τε αυτό ακριβώς ε, αυτό ναι δάξ βέβε πάτς Το καλύτερο είναι η γκριμάτσα που κάνει όταν του μιλάς στο στούντιο. Αν μπορούσες αυτό να το βάλεις στην Ελληνοφρένεια κάθε φορά που θέλουμε την ξυμήλα, αυτό το πρόσωπο, αυτή τη, τη διαμαντοπούλα, αυτή την τέτοια, την ξυμήλα. Ε, όχι ο διαμαντοπούλου, το χότρινες τώρα, είπαμε. Ε, ρε, είπα πολλά, ε. Ε, είπαμε να λέμε και μια υπερβολή, ντάξει, σάτυρα κάνουμε και τα λεπτά, αλλά διαμαντοπούλου. Ε, ε σωστά.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 Ναι, ναι, το Εγώ θεωρώ ο Βαρουφάκης πώς Που είναι πώς. και ο μιλητικότατος ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο βαρουφάκης βλέπω το Θα τον χορτάσουμε πώς. στα κανάλια Τον έχω ναι, ικανό και ώστε πάμε πακέτο να πάει ναι, ναι, Είναι και ναι. λίγο μετανός, είναι και κονιόρδος έτσι Και ασιδώνεται όλη την ώρα Φωστό. Αυτός αρχίνα να πάει στο Υπουργείο γιατί έχει μια φτιαχθή πρώτα Άντε, κάθε πέμπτη μας συνηθίσατε να είσαι με τον άλλον Τώρα, γιατί πέμπτη δεν είσαι Γιατί το κά Παρακαλώ. Λέγεται. Ε, ελληνοφρένη, έννοια. Ναι, ίδια. ίδια. Πες σας αποστόλι, τον αποστόλιτον, λένε. Αν δεν τον είχαμε, με τι θα γελάγαμε. Κάτι θα βρίσκατε. Μπορείς. Είσαι ο ίσοι. Εγώ είμαι, ναι. Αλλά είμαι σε εμνός τράπηκα. Είσαι ο ίδιος. Ναι. Αχ, χαρηκατώ στο πούλι που σε άκουσα. Αχ, σε καλά. Αχ, αχ, ναι. Α, α, α, ήθελα να πω. Καλέ, ηρέμησε, Καλές φορές θέλω να σου τηλεφωνήσω να σου πω Αν δεν ήσουνα και εσύ όλα τα άλλα είναι μαύρα Σταμάτα, με κάνεις και κοκκινίζω Ωχ oh, Αλλά η αλήθεια ο... είναι αυτή, το ξέρω κι εγώ Τι ωραίος που είσαι ακόμα και ναι, στο τηλέφωνο τι... Και στο τηλέφωνο είσαι πολύ ετυμόλογος και πολύ... Πού να δεις το Skype Αχ, αφού αφήνει και ο σύζυγος να σε αγαπάω Α, Υπάρχει και σύζυγος, γιατί ήμουν σίγουρος ότι υπάρχει και αράχνη Αγάπη, Αγάπη εντάξει, μπορεί να μην σε ξαναενοχλήσω. Όχι, εντάξει, δεν να έχω πρόβλημα. Πόσο χρονών είσαι? Στο το 100 δια 2, το λέμε. Στα 50 είσαι? Ναι, Να κάνουμε, δεν Αλλά να σου πω, έχω 5 υπέροχα παιδιά. Α, το δουλεύεις, δεν το κατάλαβα. Δεν το αφήνεις να χαλαρώνεις. Σωστό, σωστό, καλά κάνεις. Για έλος παρακαλώ. γρήγορα. Το μόλο που μου φήνει σε το σπότ της νέας δημοκρατίας είναι ένα τρεγούνι του χαζιδάκι που λένε τα παιδιά κάτω στο κάμπο κοινοιχάνει Αντρελό. Να σου πω κάτι. Ο μου λέει πως τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα παιδιά κάτω στο κάμπο. Πως πατέρα σου. Νέα Δημοκρατία. Κλαί την αλήθεια. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο Κυνηγάνε τους αστούς Τα κεφάλαια Από εχθρούς και από ο πίστος Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει Πάρ' το Κορίτσι μου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 Καλημέρα σας. Γεια σας. Η پرγιο πρόσβασης Μάλιστα. Καλημέρα, yeah. τηλεφωνώ από τη Hercules Air Transfer, εταιρεία ελικοπτέρων. Η Άσων λέγομαι. Έχω άδεια προσγείωσης Vasilis Sofias και Ειρódou Γωνία. Gonia. Ζητώ εκέναση χώρου. Τι δεν σας ακούω; ή έχετε έρθει. Έχω άδεια προσγείωσης Vasilis Sofias και Ειρódou Attikou για το μέγαρο Μαξίμου. Ζητώ χώρου Έχω διαρκεία χώρου. Να τι μπορώ να κάνω. Εκένωση χώρου πέστε μου. Εκένωση χώρου και Έχω άδεια Και... και η Σοφίας και; Και ηρώδωα την κούγονια διασάβροσε. Το νομάςα; Η Άσον Σέκιερις. Η Άσον Σέκιερις. Ήδη ποιόν; Πρέπει να γίνει άμεσα. Μα μιλούσαμε πριν, η άσον Σέκερης. Όχι, δεν μιλούσαμε μαζί με άλλοι συνάδελφοι μιλούσατε μιλήσατε. από τη που σερ τσέφερ. Είχα ζειτή σε χώρου Βασίλισ τι έχουμε. Ακόμη τίποτα κυρία. Αυκολείτε τι... οι συνάδελφο με το θέμα. Ναι, πρέπει να γίνει άμεση. Δεν έχουμε χρόνο, έχω διάρκεια καυσίμουν πέντε ώρες Θα ζητήσουμε επίση να ανάψετε ένα περισσότερο για να δούμε φυσάει, να ξέρω πώς θα <Λε> πρέπει να γίνει ε, από Λάς, μαξίμου. Τι να κάνουμε. Δεν είναι τόσο εύκολο και όλες τις έχουμε κάνει. Είναι τόσο Είναι τόσο Τι θα γίνει. Πρέπει να να κάνετε αυτή την κίνηση για το μέγαρο μαξίμου να ξαναμιλήσετε. Εμείς δεν έχουμε καμιά δικαιοδοσία σε αυτά τα θέματα. Ο πιλότος κάνει βόλτες πάνω από τη Βουλή τι θα γίνει, πρέπει να προσγειωθεί. Τι δουλειά έχουμε εμείς. Ε, εκεί μου είπαν να πάρω σε εσάς. Κυρίω σας είπα και πάλι. Η δική μας υπηρεσία δεν μπορεί να εμπλαξει αυτέ τι και ποτέ. ώρα δώστε μου έναν υπεύθυνο, τι να κάνω πρέπει ε, να προσφυθεί. το βρούμε τον υπέφθυνο, κύριε. Ε, τον πέντε ελικόπτερο. Έκαλα, Το και τώρα πρέπει να Εάν πέσει πάνω στη Βουλή θα παίραι αντιλαμβάνεστε αντιλαμβάνεται και τι ε, θα γίνει. Κετάζε κιόλα τους είχαν έτσι, καταλάβαμε; Ωραία υπεφθινότητα. Ωραίο τρόπο. Έματι θα λέω δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτή την υπόθεση. Ναι, αν παίσει τη Βουλή, καταλαβαίνει τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα. Ε, δεν πειράζει, κύριε. Θα χαθούμε τραγώ συλαμβάνει. Στο παρατάσει. Το ακορβη. Χριστον το σούλη. Και από μέσα ξεβρωάλη, ο πατερούλις μας ουστάλη Θα πάρεις αυτό που λέει ο Γιάσου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι μια φράση που είχε πει ο Χάρη Κλείνει σε ένα διαφημιστικό, δεν θυμάμαι, λέει απάνω του αδέρφια και τα λοιπά και στο τέλος λέει ένα χεστήκαμε αδέρφια. Βάλε το χεστήκαμε. Γιάσου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χεστήκαμε αδέρφια. Της θάλασσας τα πρόβατα Μετάνε τα καμώματα Της πίνε λόπης Λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά. Ρίχτη. Θυμάσαι έναν τύπο που δεν μπορούσε να κοιμηθεί σε ένα νησί και θέλω ένα βιβλίο, το θυμάσαι? Ο Άυπνος, ναι. Αυτόν θέλω, ρε φίλε, Δεν μου λε, εκεί τι, τι είσαι συγικόνθο το τηλέφωνο δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος. Α! Αύξα για το βιβλίο αυτό για τον ύπνο γιατί έχω να ένα κοινό μήνα. Γιατί όμως, Δεν έχει ανεμιστήρα, air condition, κάτι. Όχι, μόνο το πιθανό θα πάρω για να μου στείλετε το βιβλίο. Ποιο βιβλίο, έχουμε για υμπιλία. Ναι, για τον ύπνο. Εγώ βλέπω ένα να δο... δω για ημικρανία έχω, δεν έχω ύπνο. θες κάτι για η Όχι για τον ύπνο. Θες. Ε, δεν έχω για τον ύπνο, κάτι θα σου λέσει κι αυτό να στείλω μια ημικρανία. Οκ, okay, να σε καλά. Όχι, απλά τώρα δεν κοιμάσαι που δάκιμάσα θα πονάει και το κεφάλι στο μισό. Okay, θα... Καλάρα! Ναι, καλημένα. καλημένα. Ε, με πιο κύριο μιλάω. Στράτος λέγομαι. Τι στρατό. Τζόρτσοκλου. Να σας πω κάτι. Είχα πάρει εθέρωμα ακούτε. Για ναι, ναι. ένα βιβλίο για τον ύπνο, έχω πρόβλημα. Κήχενα μαλάκα και πέρα και μου λέει θα μου δώσει ένα βιβλίο για να με πονάει το κεφάλι. Γιατί τι μικρανίε. Ναι, το έχουμε ακόμα αυτό το βιβλίο για την ημικρανία, αυτό θέλετε. Από... <ΣΣΣ> Και βγήκε ένας πάλι ε... ο ΑΡΚΙΔΕΙ πέρα και με κορόιδευε μου φαίνεται Μα μην βρίζετε κύριε, σας παρακαλώ Τι να μη βρίζω, αφού με κορόιδευε Μα μην... και είναι αυτός λόγος να βρίζετε Ένα βιβλίο για το να με πονάει το κεφάλι Εγώ, αφού το... Ε, Άμα σας κορόιδευε να του λέγατε στα μούτρα σας Πρέπει να βρίζετε τώρα να τον πείτε έτσι Ε πέρα θα βρίσω Μισό λεπτό, δεν μπορείτε να κοιμηθείτε εσείς Ναι Είστε παντρεμένος ναι. Πόσα Παίζει ε, παίζει ρόλα μέσα χρόνια που να κοιμηθεί με την ίδια στο διο κρεβάτι, μετά από τόσα χρόνια. Εσύ είσαι κέρα το που πήρα. Εκτέ. Είναι δυνατό να κλείσει το μάτι. Δου λέει, εσύ είσαι και ερωτό. Δεν είσαι γλώσσα και προσέξαιτε. βλέπετε σα μιλάω με το σύστημα με το σα. Εσύσε, και ξέρασε τα ονόματα για ορτι με κουφέτα. Λοιπόν θα βάλεις ο Παπανδρέου να λέει φέρτε μου τον καραμαλί και στα καπάκια τον αλέφα τον λέει φέρτε την κυρία Δούρο στο τηλέφωνο να βγει ο κύριος Δούρος στο τηλέφωνο αυτή ται τη ο καραμαλής σας κατηγόρησε ότι αλλάξατε κι εσείς ότι υπολογίσατε διαφορετικά στο τελευταίο τρίμηνο ο. τα πράγματα Δεν τον ακούω κι ότι αφήσατε δεν, δεν, δεν έχω ακούσει τον κύριο ημεροκράμαλη να μιλάει Φέρτε το, το φέρτε α όχι φέρτε το ημεροκράμαλη εδώ εδώ μπροστά μου να 못απεί για να συζητήσουμε γιατί δεν τον ακούω πουθενά το ημεροκράμαλη να μιλήσει κι αυτός κάπως τιμή Λίπω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 Πατερούλις μας το Επειδή για όλοι ενώ όλοι ξέρουν τι γίνεται, απ όλα εργαζόμενοι. Έχω από σήμερα σε παραδίδω για την παρασκευή ανάληψη του πανούσι Αν από κομμουνιστή, mm -hmm. δεν mm -hmm. είναι από κάποιον mm -hmm. καλόν. Ναι γεια σας, yeah. παίρνω από την Κόρινθο ναι. Ε, Είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα και ήθελα ένα βιβλίο για τον ύπνο Για τον ύπνο, ναι. το θέλετε ακόμα Ναι βέβαια γιατί έχω πρόβλημα Δεν κοιμάστε Ναι Συγγνώμη εσείς από την προηγούμενη εβδομάδα που χατε πάρει δεν έχετε κοιμηθεί μέχρι σήμερα Όχι, okay, εγώ να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα Και δεν κλείνει το μάτι Όχι okay. Μα τι να παίρνετε Να σου πω εσείς ο Στρατός Ο, στράτος, ναι. ο Ο Παπαστράτος. Α, ο Παπαστράτο. Που κάνω τα τσιγάρα. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα με μαζί μιλάμε. Είσαι κύριο με τον ύπνο. Ναι. Καλά και δεν κοιμάστε τώρα τόσο γερό γιατί. Θα σου πω κάτι, πότε δεν πάρω να μην εσύ εκεί πέρα. Γιατί να μείνει με εγώ, τι πρόβλημα έχετε. Γιατί εσύ μου λε μαγαγγελίε, συνέχεια. Εγώ ε, όχι, θα δω και είναι μαλακή. Να κάνω μια ερώτηση. σας έστειλε ένα βιβλίο για τι ημικρανίε. Το παραλάβετε πολλά το κεφάλι σα. Εσύ συ... Ναι. Ρε... Μπας και είσαι κουνησή Πολυθρόνα, ρε. Πολυθρόνα δεν με λες. Θα φάει εκεί πέρα και να σου κάνουν τον κόσμο φιλιστρίνη, δεν Πρόσεχε. Ναι, καλά. κι άμα σε πάρει ο ύπνος εκείνη την ώρα. Από δεν μπορώ να κοιμηθώ, ρε. Ε, δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου ήρθει. Ε, ρε. Δώσε μου ένα σοβαρό άνθρωπο, ρε, να μιλήσω. Θέλετε να κάνουμε ένα τεστ. Μήπως σας πάρει. Να πω έχω ένα τραγουδάκι. Κοιμήσου, μωρό μου, γ Να ούτε με τον ανούρισμα commencer. Να η μανούλα που σαγάπα. αγαπά Ε, Ναι, ναι, για πέσε λίγο κόμη. Γιατί με τον ανούρισμα μήπως Για δοκίμασε, βάλε και τον αντίχειρα στο στόμα Πιπίλα τον λίγο Μπορεί να σου ουρθινίστα έτσι Ναι, για πέσε, Τι να πω, βάλ τον αντίχειρα Βάλ τον αντίχειρα και εγώ θα κάνω κούπεπε Είσαι μαλάκας Παλιό μα Koro-potkin ek pae.